Οι ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ό,τι συμβαίνει στις γειτονιές της Ελλάδας. Χωρίς ζημιές ή ζημιέ η σεισμική δόνηση μεγέθους 5 βαθμών της κλιμακάς Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 10 και 17 πρώτα λεπτά σήμερα το πρωί με επίκεντρο την θαλάσσια περιοχή 8 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Κορώνης και έγινε ιδιαίτερο συστητής σε όλη τη Μεσσηνία. Για την Ερτ καλαμάτα Βαγγέλης Π Καθυσυχαστικό ήταν στο σταθμό μα ο καθηγητή γεωλογίας και πρόεδρο του Οργανισμού Αντισυσμικού Σχεδιασμού και Προστασία Ευθύμιος Λέκα για τη σεισμική δόνηση των 5,4 ρίχτερ που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα 16 χιλιόμετρα βόρεια τη Χάλκης στη θαλάσσια περιοχή τη Ρόδου σε εστιακό βάθο 56 χιλιόμετρων. Η δόνηση είχε αρκετά μεγάλο εστιακό βάθο και τέτοιου είδου σεισμοί δεν έχουν συνέχεια, πρόσθεσε για την Ερθρόδου Αριστή Δημιαούλη. Αθό και οι 7 πολυμένη εργαζόμενοι του Ιοροκίων Ικαρία, μαζί και ο πρωδεί μαύρο Σαβρινά, μετά από την αγωγή τη Ελλάδα Μητρό Πολύθου εναντίον του. Από την Ικαρία για την Εταιγίου Γερμανοσάρα. Καλού με την παγκόσμια κοινότητα και όλα τα εθνικά κοινοβούλια να ακολουθήσουν το παράδειγμα τη Λέσβου, δηλώσει από το κέντρο φιλοξενία προσφύγων στον Καράτε Πέρα, ο πρόεδρο του Αραβικού κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια επίσκε του σήμερα στο νησί. Για την εαρτεία Αναστασία Πηδάκι. Πρωτοφανές περιστατικό συνέβη στην περιοχή του Αλμυρού. Ένας άντρας που δεν του άρεσε το πώ οδηγούσε μια 49χρονη γυναίκα, την εξύβρισε, την απείλησε, τη χτύπησε και της προσέβαλε τη γενετήσια αξιοπρέπεια. Μαρία Δημητρίου, Ερτβόλου. Συγκέντρωση διαμαρτυρία έγινε στην Αμαλιάδα από εκπροσώπους φορέων και κατοίκου, οι οποίοι αντιδρούν στο επιχειρούμενο κλείσιμο του καταστήματο τη ΔΕΗ που εξυπηρετεί περισσότερου από 40.000 πολίτε τη περιοχή. Για την Ερτ Πύργου, Ζαχαρία Μαντά. Ποινή κάθριξη 7 ετών επέβαλε το σε φετιού κακουργημάτων σε Λαρισαία που εισέπρατε παράνομα για μία δεκαετία τη σύνταξη τη θανούση μητέρα τη. Ερτ Λάρισα, το ΤΑΙΠΕΔ με ανακοίνωσή του διαψεύδει ότι απαλωτριώνει εκτάσεις και υποστηρίζει ότι ο Δήμος Κεφαλονιάς έχει ενημερωθεί ήδη από την ΥΠΑ ότι δεν περιλαμβάνει κανένα έργο που να χρειζεί επέκταση ή απαλωτριώσεων σε χώρους εκτός των σημερινών ορίων του αεροδρομίου. Για την Αρτικέρ κυρας Λίκουργος Δώσε λίγο τόσο ώστε στο λεπτό για τα δικά μα παιδιά είναι ο τίτλο του Ραδιομαθών Ιωνυμέρωση και Δράση Ευιστοποίηση των Πολιτών που διοργανώνει ω κοινωνική πρωτοβουλία αυτή την Πέμπτη η Αρτκοζάνη σε συνεργασία με το Σύλλογο Τελωντών Ομοδοτών Γευτερά Ζωή. Από την Αρτκοζάνη Μάκης Νασιάδης. Την αποσυμφώρηση τη ΣΑΜΟ από του μετανάστες ζήτησε ο Δήμαρχο του νησιού Μιχάλη Αγγελόπουλο. ΣΑΜΟ για την Αρτεγ να αναλάβουν οι τοπικοί φορείς και η εταιρεία την ευθύνη να εκπονήσουν ένα αξιόπιστο σχέδιο επαναλειτουργίας της βιομηχανίας Πάιντερς στα Ιωάννα, ζητά το Υπουργείο εργασία. Όπως είναι γνωστό, η εταιρεία ουσιαστικά δεν λειτουργεί εδώ και ένα χρόνο, με αποτέλεσμα να παραμένουν εγκλωβισμένοι σε αυτή περίπου 150 εργαζόμενοι. Κριτική στην κυβέρνηση για τη μείωση των δρομολογίων από 1η Οκτωβρίου της αεροπορικής γραμμής Αθήνα Κοζάνη Καστοριά από 6 σε 3 ασκή με γραπτή δηλωσή της η βουλευτής Καστοριάς της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Αντωνίου. Από την Καστοριά για την ΕΡΤ Θεοδότα Τσιόπρα. Σε δύο οριστάσει εργασία προχωρούν τα μέλη του Σώματιου Εργαζομένου στου κόρου αρχαιολογικών ανασκαφών και στου αρχαιολογικού κόρου τη Περιφερειακή Ενότητα Φλόρνα, λόγω καθυστέρηση καταβολή των διδουλευμένων του Ιουλίου. Για την ΕΚΦΛΟΝΑ στο Μαγία Δάμο. 52 παραβάσει παράνομη υλοτομία βεβαίωσαν μέσα στο 2015 τα τρία δασαρχεία του Νομού Εύρου. Οι δασικέ υπηρεσίε αποδίδουν την αύξηση των περιστατικών στην οικονομική κρίση και τονίζουν ότι οι παραβάτε καλούνται να πληρώσουν τσουχτερά πρόστιμα. Στιάδας, Στα μέσα τη εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσει η δεύτερη φάση τη κοινοφελού εργασία που αφορά στο Δήμο Καρδίτσα και στην πρόσληψη 225 ατόμων με οκτάμινη σύμβαση απασχόληση. Δωραμητρά Καρδίτσα, Δίκτυο Θεσσαλία τη ΕΡΤ. Μια 43 χρόνια από τη Θεσσαλονίκη είναι οι δράστης της εξαπάτησης, 7 ηλικιωμένων στο Ιράκλειο, από τους οποίους απέσπασε χρήματα και κοσμήματα, ισχυριζόμενη ψευδός ότι τα παιδιά τους είχαν οφειλές τις οποίες τακτοποιούσε. Από την Ερτ Ιρακλείου Σταυρούλα 3.037 επιβάτες επισκέφτηκαν χθες στην πόλη των Χανίων. Αύριο και μεθαύριο περιμένουμε δύο ακόμη κρουαζιερόπλια στο λιμάνι της Σ χθε στο κεντρικό λιμεναρχείο της Πάτρας, βούλγαρος Οδηγό Δαλίκας, ο οποίος είχε κρύψει ανάμεσα σε σακιά με και καλαμπόκι, 5 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα. Το παράνομο φορτίο είχε προορισμό τις αγορές της Ευρώπης. Αθανασία Σταμοπούλου, Ερ Πάτρας. Τα εγγένια της έκθεσης λαογραφικού υλικού του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Η διαδρομή της Λαογραφικής Συλλογής του Πανεπιστημίου» από το σκοτάδι της αποθήκης στο φως του εκθέτην πραγματοποιούνται σήμερα. Έρτ Κομποτινής, Μαρία Νικολάου. Ο φορέας διαχείρισης όρους Πάρνονα και Ιγροτόπου Μουστού συμμετέχει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στην Πανευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών με αφορμή το ταξίδι της μετανάστευσης εκατομμυρίων πουλιών με ειδική εκδήλωση που θα γίνει την Κυριακή 2 Οκτωβρίου στη Λιμνοθάλασσα Μουστού για την Ερτρίπολη Σπέγγι Μπρούσαλη το βιβλίο του καθηγητή Γενετικής Σαχαριάς Κούρα αναζητώντα τη ζωή από την αρχαιότητα μέχρι τον 21ο αιώνα θα παρουσιαστεί σε εκδήλωση που διοργανώνουν η Δημόσια Ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γραμμάτων και Τεχνών τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου για την Ertseron Леонидаς Κασάπης Ήταν οι ειδήσει από την │